Εκεί είμαστε. Με ενωμένε πολιτείε. Άρα μια χαρά είμαστε. Λίγο ακόμα, λίγο προσπάθεια ακόμα να βλέπουμε να ρωτάνε πού είναι η Ιταλία και εμείς να δείχνουμε ένα βόρειο πόλο. Τα μπέργκερ μα τα τρώμε κι εμεί. αρχή έχουμε κι εμεί. Ρατσισμό έχουμε κι εμεί. Μπάτσου που σκοτώνουν κόσμο στον δρόμο και αθώνονται έχουμε κι εμεί. Ακριβώ. Στα το πρότυπα τη Δύση είμαστε. Άντε και γκρινιάζεται. Αυτό, μα εγώ δεν γνιάζω. Εγώ είπα ότι αυτό είναι το πρότυπό μα. Αν το, δεν γκρινιάζες. Γεια σου όπως τον Λάγκο μου. Όπα. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Ε, εγώ έλειπα εκτός Ελλάδος και τώρα σε παίρνω τηλέφωνο για να σου πω για αυτούς τους ηλυθίους. Έκανες και τα, που... τα ταξιδάκια σου. Πού ήσουν, α? Βορειακίνα. Τι έκανες στη Βορειακίνα, πήγες να δεις Τεριζόπουλο. Δουλέ, δουλειέ. Δουλειέ. Τι δουλειέ έκανε εκεί. Έκανα δουλεύει μηχανική, μηχανική. Α μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνω όπω το πιστεύω. Να... Δεν ξέρω αν θέλει πιτερισίε όταν μαθαίνει το πιστεύετε. Το δεν είναι θα μαζί με και το θέλω θέαμα. Πόσο χρόνο είσαι. Προσχολών 69. Και πήγε να κάνει δουλειέ μηχανικέ. Α, πήγε να βάλει το πουλί αυτό το φουσκοτικό, κατάλαβα. Το πουλίτο έχω πολύ εγώ φωσμένο, δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω, πατάσει αυτό το κουμπάκι που είναι στο χέρι και κατάλαβα, το Extension. Είχε και πολύ να δούμε. Εσύ τέτοια ονειρεύεσαι. Πέρα, πού βρίσκεσαι. Στα 69 ναι, αυτόν ρεύαμε. Α έρχαμε, ναι. Και Πώς. το 69 από μόνο του, έτσι καλώ. Το 69 από μόνο του δεν είναι καλό, αλλά εν πάση θέλω να πω το εξή: Σε μια ηλικία και το μετά είναι 19... κουραστικό. Το 1955 έω το 1959, καμιά τριανταριά παιδάκια του πέρασαν τη δουλειά στο λαιμό στην Κύπρο και τα κρέμασαν, τα σκότωσαν. Με εντολή και υπογραφή αυτή τη γριά που πέθανε στην Αγγλία. Πε μου, ότι δεν του έδωσε χάρη, αν είναι δυνατόν. Έστειλαν οι μανάδε, δρεγμένα γράμματα με Και παρακαλούσαν τη Βασίλισσα να του χάρη. Και αυτή η υπέροχη με τα κρεμάζετε. Και σήμερα η ηλίθεια βαράει τα λαμάκια, ρε Αποστόλη. Όλοι οι μαλάκια, όλοι οι ηλίθοι. Σαν την άλλη τη φόντερλα είναι, το λογαριασμό στον Πούτιν. Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, ρε Τι γίνεται σε αυτό τον κόσμο. Μπορεί να μου πεις Πόσο μαλάκι είμαστε. Να το πω σε pounds. Ορίστε. Σε pounds, να το πω επειδή είμαστε και στα αγγλικά, γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω εγώ αγγλικά, εγώ ξέρω κινέζικα. Μπορώ να το πω στα κινέζικα. Αν εξέχασα, πήγε να κάνει το πουλίνα. Woo! <laughs> Να σου πω κάτι. Γιατί επιτρέπεται να λέγουν τέτοια πράγματα οι Βασίλισσα και οι Βασίλισσα σε όσε απικίε είχαν οι Άγγλοι, δειλοπάνισαν εκατομμύρια άνθρωποι και σκοτώθηκαν στην Ινδία χιλιάδε άτομα. Τι παλαμάκια βαράρει αυτό το άτομο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βάλουν μυαλό. Τώρα με αυτά που λες, δηλαδή σε λίγο θα προκύψει ότι και η Αγγλία είναι υπερεαλιστική δύναμη. Έλα τώρα. Όχι, δεν είναι, είναι κάτι άλλο, ε. Αυτά δεν μ' αρέσουν τώρα. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Μα λέτε όλα τα σαράβα εκεί πέρα κρεμασμένα στα στήσια όλε τι μαλακίε Τα χάριζα αυτά. Ποιο σωστά κρέμασε αυτά τα αρχή για στο πέτο εδώ πέρα. Τι πως είναι τους σανάτους των ανθρώπων!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 Έλαρα, Απστόλ. Θέλω να σε ρωτήσω, Είσαι, ο Κυρβασίλη καλά είναι. Α, την πάτρεψα έχω παρεμμένο. Καλά πρέπει να είναι. Έχουμε τον ακούσουμε πολύ καιρό, γι' αυτό ρωτάω, δεν ξέρω. Καλά είναι, καλά είναι, μείναν χόνε, σε διακοπέ κάνει. Α, εντάξει, σκιγό, ήταν ησύχησα λίγο, έτσι έβλεπα κάτι φάρσα προχθέ. Αυτά, αυτά. Εντάξει. Όχι όλα καλά, όλα καλά. Είναι συνεχώ σε διακοπέ. Εντάξει, εντάξει, χαίρομαι, χαίρομαι. Αποστόλιου, θέλω να πω κάτι που μου βγαίνει από μέσα μου, από τα βαθιά. Τα ισοψυχά μου. Λέγε. Για τον Άδων είναι αυτό, έτσι. Όποιος μπορεί φέτος το χειμώνα να μπορεί να κάψει και κάποια άλλα πράγματα. Για πες. Άντε και μα Μαριόλι, στο φινάλε. Α, έτσι παίζει, ναι. Εντάξει. Έλα, αποστολή μου. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Κατέβηκε. Κατέβηκα. Μπράβο, μπράβο. Γεννήκανε πάλι. Άστα, άστα, πάνω στο διάλογο. Δεν μου λε, ρε, αυτόν τον άνθρωπο, τι τον έστειλε, ρε σε κάθε πολιτεία, τρε και γίνεται χαμό κυρίω. Πίεση, δράμα, ρε, καταστράφηκε, δράμα, κατακλυσμό έγινε. Σκοτώθηκε και ο, άνθρωπος. Τι πόδο, ρε, είναι αυτός ο άνθρωπο. Τι κατσικοπόδα έδρε να ψω, άνθρωπο. Τα παραλέτε. Τι τα παραλέω, ρε, δεν άκουσε, τι έγινε, απάνω τη κακομίδα έγινε. Γιατί δεν πάω καρα, Μα αρέσει, παραστέλουν αυτόν, νε, ρε. Ποιος να πάει. Αυτός είναι κατα... Ο ουρσου είναι αυτόν Θα κάνουμε πάλι άσχημα. Χριστούγεννα και νέο έτος θα κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Πω, πω, πω, πω, Ενώ είχαμε προσδοκία για καλό έτος, α πούμε, και καλά Χριστούγεννα, μάλιστα. Διπλή ανάγνωση αυτό. Ναι. Δεν το πιάνει κανένα στο παλικάρι μου. Δεν το πιάνει κανένας. τον πιάνει κανένα. Τον είδε. Έβγαζε το λόγο χωρί να κοιτάει ούτε καν τα μαρτιά, ούτε πόσο τον βλέπει. Πόσο ε? τον καμάρωσα, πόσο. Ε, εγώ πάντω τον καμάρωσα και πολλοί άλλοι τον καμάρωσαν. Όχι τον άλλο που βγάζει τα χέρια του σαν τρύπα που τα κάνει. Α σε μέρε αποστολή. Αυτό είναι μήνυμα, παιδί μου. Γλώσσο του σώματο. Τα κάνει τα χέρια σαν τρύπα για να σου δείξει πόσο θα τον κάνει. Α, Ο, ναι, ναι, και θα γιατί φωνάζε το ρητό. Άντε, φιλάκια! Γι' αυτό το υποκείμενο που κάθε μέρα παίρνει αρκετό μερτικό αυτοπρόγραμμά σας. Ποιος? Έκανα εφεύρηση μια καινούργια λέξη. Δεν είναι πια γραφικός, είναι δικό μου να το λανσάρω αποστολή. Γι' αυτό το λέω γιατί είναι πληγματικά δικαιώματα. Διελειογραφικός είναι. Ποιος καλέ? Κατάλαβες ποιον λέω. Ποιος? Κατάλαβες ποιον λέω. Ακατάλαβες. Ποιο Καλημέρα σα, καλή εβδομάδα. Ο Μαρκόνης. Ναι, ναι, με, με καταλάβατε. Χωρίζετε... Ο Προκόπης, πώς είπαμε, Προκόπης είσαι. Πολύ καρπού. Απόλυ πολυ... το ξέχασα. Πολυχωροχρονικό, πολυβαρητικό με τα χωροχρονικά συστήματα. Μιλήσατε καθόλου. Τι για και αυτό και το ρωτήσω. κύριο που είχε από τι 10 Μάρτι πολλέ φορέ πάνω από την Κόριντο, πάνω από την Επίδαυρο. Αλλά να πούμε και το όνομα του χωριού Ανατοπολέικα. Το μιλήσανε, ήταν υπάλληλο δημοτικό αυτό στην Επίδαυρο.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 Δεν ήξεραν ο κόσμος να φυλαχθεί, ούτε Δεν η ξέρει η ο κόσμος, δεν ξέρει. Δεν φυλάσσονται και μετά σου φταίει η αστυνομία. Έλα τώρα. Ναι, όχι, ούτε η αστυνομία ήξερε γιατί η ακτινοβολία πρέπει να παίρνουν του ελεγκτέ εναερίου κυκλοφορία. Και δεν του Γιατί Α, και Α, είναι ο, π. Π. Π. κινητά κάνουν και δεν του Υπάρχει το βίντεο στο YouTube, μιλάνε τρει κυκλοφορία και ο ο, Χρήστος, ο Ο δεν γίνεται που λέμε, Salad bar, παλιά, ο τώρα, όχι, είναι αστροφυσικό τη Αγγλία. Και τι υπάρχει ασυμβίβαστο, δεν μπορεί να έχει και σάλατ μπαρ. Ναι, τώρα είναι στη μάνι, κάνει διακοπέ. Κοιτάξτε, ξεκουραστείτε αστροφυσικό, τι είναι αστροφυσικό. Να πείτε τώρα εδώ ότι η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη. Ότι μετεωρίζω το δεν είχαν έλικε και είχαν πολλά φώτα. Mm -hmm. Αλλά να μου πούνε σίγουρα ότι δεν είχαν για να το ελέγξουμε εμεί τώρα. Ε, δεν αν αφήσουμε έτσι να ελέγξουμε. Που, αν φορούσαν ρολόγια κουάρτ, ο, ο φύλακα και ο υπάλληλο ο δημοτικό.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 Ε, Αυτά πού είναι, πού πού καλά είχα καταλάβει. Πού λοιπόν, πού χάρηκα, Μαρκόνι, χάρηκα. Πάλι πού πήγε πού καλά στην συνομιλία. Π, να πει στον κόσμο να καταλάβει το παράδοξο διδήμον. Θα το πω, θα το πω, θα πω και παράδοξο ζυγών και σκορπιών όλα τα παράδοξα. Το λοιπόν, έχω στείλει και σε mail και συνεδριάζει. Αλίμονο, κάθομαι αλήμον, και διαβάζω αλήμον, όλα τα βράδια. Γίνει, πω Για τώρα.